Εισαγωγή στην επιστολή Ιούδα, σελίδα 970 Ο συγγραφέας κατονομάζει εαυτόν αδελφόν μεν του Ιακώβου, ουχή και Απόστολων. Δεν είναι λοιπόν ο εκ των δώδεκα Ιούδας, ο γνωστός και από το επώνυμο Θαδέος ή Λεβέος, αλλά είναι εις εκ των νομιζομένων αδελφών του Κυρίου, εις δηλαδή εκ των ιών τους οποίους ο Ιωσήφ είχε αναποκτήσει εκ γυναικός με τις οποίες είχε συζευχθεί, προτού μνηστευθεί την Θεοτόκον. Δεδομένου δε ότι ούτω θα είτο πρεσβύτερο την ηλικίαν από τον Κύριον περί τα πέντε τουλάχιστον έτη, δυνάμεθα εξ αυτού να συμπεράνομεν ότι η επιστολή στην εγγράφη περί το 70 μετά Χριστόν. Περί της αφορμής δέκτης οποία εγγράφει αυτή και περί του σκοπού αυτής, δυνάμεθα να υποθέσωμεν ότι η Σιεροσόλυμα μετεδόθη είδησης εκπιστών τεινών της Συρίας, ιδία της Εκκλησίας της Αντιοχίας, ότι οι ψευδοδιδάσκαλοι προεκάλουν μεγάλη φθορά μεταξύ των χριστιανών δι' των πεπλανημένων διδασκαλιών Ο Ιούδα λοιπόν, ω τη Οσίσεκ των παλαιών πρεσβυτέρων τη Εκκλησίας των Ιεροσολύμων απίλαβε μετά τον θάνατο του αδελφού του Ιακώβου, ιδιαίτερου κύρου εν τη Εκκλησία, γράφει την επιστολή προ τον σκοπό να τονίσει στου πιστού των επαπειλούμενων κίνδυνων και να συστήσει σε αυτού την αιμονή στην ζωή τη αγνότητο και τη αληθού πίστεω.